depois de depois de some cry but when the sun comes και σήμερα, Δευτέρα, 21 11 του 2011, Σουτηρίου 2011 του Για να πάμε παρέα ραδιολογικά, καμιά ώρα περίπου Για να δούμε τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει Να δούμε καμιά ειδησούλα Καμιά life in style κατάσταση, <ΣΡΟΟ> ανακοφισμένη πια, <ΣΡΟ> μια και έχουμε <ΣΡΟ> κυβέρνηση εθνική Ενότητος <ΣΡΟ> και τον Λουκά Παπαδήμον <ΣΡΟ> Τον άνθρωπο πάμα. <ΣΡΟ> κυρία μου και κύριε μου. Κυρία μου και κύριέ μου, από ό,τι θα διαπιστώνεις και εσύ το πρόβλημα στην απέραντη αυτή χώρα, την ένδοξη, την τρινσένδοξη είναι πια πόσους βουλευτές θα έχει στην παρέα του Ψαριανός με ποιον θα πάει στις επόμενες εκλογές αρχηγό του Πασόκ αν ο Αντώνης έχει τα κότσια να κάνει αυτοδυναμε κυβερνήσεις Τι ποσοστό θα πάρει ο φίλος μου ο Αλέξης Ο Τσίπρογλου Αυτά είναι τα προβλήματα yeah. Και από ό,τι φαίνεται τελικά yeah. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα yeah. Για τα άλλα yeah. Συγήνει χθίως άπαντες yeah. Τερειάλλων yeah. τυρβάζουν yeah. αυτό και ο ανακουφής σας Των ελληνικών λαών Παπαδήμος Πήγε στις Βροξέλλες Για την έκτη δόση Άντε ρε χάσει το μισθό που λες Αυτό είναι το πρόβλημα Κόμματα από κόμματα Κομματάκια Συνιστώσεις Διαγώνη Για να είναι Aslam. Και με την ψήφο σου Πολύχρωμη Θα καούμε πάλι Κυρία μου, κύριέ μου dare... Κυρία μου, κύριέ μου όπως λέγαμε dare... Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα Γι' αυτό wow. Επειδή δεν ομιλούμε την αραβική ας ρίψουμε μια ματιά όπως είπαμε σε μια ειδική σούλα. Πάει λοιπόν για την έκτη δόση ο ανακουφίσας στον ελληνικό λαό. Την Τρίτη αύριο θα πάει στο, στο Λουξεμβούργο και θα συναντηθεί με το πρόεδρο Ζακ για να εξασφαλίσει την έκτη δόση Λοιπόν α, Αφού εξασφαλιστεί και η έκτη Και αφού Πια έγινε πασιφανές Ότι το πρόβλημα Δεν ήταν αυτό που ρίξανε όλες τις πλάτες Του μαύρου πρόβατου Που είναι η Ελλάδα <laughs> Τελικά το πρόβλημα είναι γενικότερο <laughs> ε, Ευρωπαϊκό ή και παγκόσμιο θα λέγαμε mm -hmm. Το θέμα είναι γιατί πρέπει Μία μερίδα του ελληνικού λαού mm -hmm. Να πληρώνει αυτές τις αμαρτίες mm -hmm. Γιατί η υπόλοιπη μερίδα Μια γαρά είναι mm -hmm. Αν δεν ήταν έτσι Αυτός ο προϋπολογισμός που κατεβάζουν να ψηφίσουνε mm -hmm. Αυτή τη στιγμή mm -hmm. Λοιπόν Το οποίο σκουβαλάει Φόρους Ούτε... Ούτε σε αυτούς που χτίζαν τις πυραμίδες δεν έβαζε ο Φαραώ ούτε. Ούτε. Δεν θα παίρναγε με τόσες πολλές ψήφους ούτε. Με τέτοια ομοφωνία ούτε. Με τέτοιες χαρούλες και γλέντια Στο ελληνικό χειροστάσιο που αποκαλείται και βουλή Είναι 49,50 49,5-50 δις φόροι Περίπου 5 δις περισσότερα από το 2011 Ξηλωθείτε κανονικά λοιπόν, ε, τι άλλο να ξηλώσετε Η μερίδα λέμε τώρα έτσι Γιατί για τους άλλους δεν, δεν υφίσταται πρόβλημα space, space. Μη, σας πε, μη σας περάσει από το μυαλό ότι θα αποφύγετε έστω και ένα από τα χαράτσια που περιμένουν Που μας περιμένουν όλους Η, η εγγύηση του... Μπεμπέζενή υπουργού οικονομικών είναι ότι δεν θα επιβληθούν και νέα μέτρα για το 212 ισχύει με μια βασική προϋπόθεση παρακαλώ προσέξτε ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις σε ένα κρατικό υπολογισμό ο οποίος στηρίζεται σε παραδοχές που μπορεί να αμφισβητήσει ακόμη και πρωτοετής φοιτητή οικονομικού πανεπιστήμιου Θα μου πει. Ένα πρωτάκι στην πρώτη δημοτικού, άμα βάλει στη θέση αυτονώνες, θα σκεφτεί πάρα πολύ απλά ότι για να πάρω σοκολάτα από το κηλίκιο του σχολείου πρέπει να έχω λεφτά. Αν πάω να πάρω μία τζάπα, δύο τζάπα, ή θα με βαρέσει εκεί ο καψιμιτζής. Ο καψιμιτζής τον λένε ναι, αυτό στο σχολείο, πώς τον λένε. Πώς τον λένε ναι. Λοιπόν ή θα με βαρέσει ή θα έρθει ο μπαμπάς και θα μου πει παιδί μου Δεν παίρνουνε τσάπα σοκολάτα στο σχολείο ε, Πρωτά και της πρώτης δημοτικού Αυτή βέβαια εντάξει με μόνο εφόδιο στη ζωή τους στην κομματική ταυτότητα Γίναν και υπουργοί και κυβερνήτες και τελοιπάς και τελοιπάς Λοιπόν οι φόροι λοιπόν οι οποίοι ψηφίζονται με τον προπολογισμό Του ανακουφίσαντος των υλικών λαών δεν έχουνε δεν έχουνε φαρμαστε πουθενά τουλάχιστον στηγή έτσι εξώςον γνωρίζουν. <laughs> ιστορικοί οικονομολόγοι σε κανένα καθεστώς, σε καμία, ε, όπως και λέγοντα ε, λέγονται στο παρελθόν Θες βασιλείες, θες φεουδαρχίες, θες ε, ε, ε, ε, πώς αλλιώς, θες δουλείες, θες κατακτημένα κράτη Ούτε οι Τούρκοι εδώ όταν είχαν κατακτεί στην Ελλάδα δεν έβαζαν τέτοιους φόρους <laughs> Και εδώ μιλάμε για ένα λαό ο οποίος χαμογελαστά Είναι ανακοφισμένος λέει 76% και έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Παπαδημό Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι να περιμένεις Ορίστε παρακαλώ το Τύρκο το... losing, Φοβάσαι μη σου πάρει τη θέση ο βουλευτή. Ξέρω εγώ yeah. losing, yeah. Σωστά, σωστά Και καλά λέει εδώ ένα φίλο, Τον Τούρκο το φοβώσου να μη σε σφάξει Από αυτούς τι φοβάσαι Τι φοβάσαι άλλο Τίποτα μόρα φοβάσαι, απλά στο πίσω μέρος του μυαλού Έχεις και τα μαύρα, έχεις και την κλεψούρα Εδώ δεν ναι, έπιασαν ναι, τον άλλον προχτές που έπαιρνε 500 ευρώ Για να μην κόψει το ρεύμα των ανθρώπων στοιχείων oh. Έχεις και το ότι θα με βάλει ο βουλευτής εμένα ρε παιδί μου να... Εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη ναι. Αυτά τι να φοβηθείς άλλο Και είναι ένα λαός που χαμογελάει πλέρια Λοιπόν... Ε... Τι τα πεις τώρα, ψαλιδίζονται με τον προπολογισμό καθαρή μισθή, συντάξεις, με τα φάρμακα τα σοβαρές ελλείψεις στην αγορά, θα σε χτυπήσουν με το πετρέλαιο, σε χτυπήσαν ήδη με την τιμή, θα σε χτυπήσουν με τα προβλήματα, λόγω του ότι η μόνη προμήθεια είναι από το Ιράν, το μόνο που εμπιστεύεται την ψωροκόστα να πιάνε το Ιράν, έχει και αυτό προβλήματα εκεί. Θα του κάνει καμιά επίθεση και ο μαζί με τον Αμερικάνο όπως καταλαβαίνετε Και είναι όλα καλά μέλι γάλα που λες ε, ε, ε, Ή εδώ την ε, χώρα το, Να πούμε και καναποίητικό για να είμαστε μέσα στο κλίμα Όπου ανθεί φεδρά πορτοκαλέα Βέβαια, βέβαια, βέβαια, δεν ξηγείτε αλλιώς το φαινόμενο Μάλλον αυτά που λέει ο Θανάσης Μας ψεκάζουνε να πούμε και τι να άλλο τίποτα δεν μπορεί να πει κανένας διότι οι αυξήσεις στους φόρους ακινήτων ας πούμε θα φτάσουν μέχρι και 300% πάνω 300% πάνω Θα φτάσουν οι αυξήσεις στους φόρους ακινήτων Και έρχεται τώρα Διότι αυτό ξέρετε ποιος το... Ποιο το έβαλε το, το κακό σπυρί, Ο κακό Μετσοτάκης το έβαλε στου καλού πασόπου, ω ιδέα. Εκεί είναι το, το ζουμί. Στο 1,3 που έχουν επενδύσει οι Ελληνίδε στην ακίνητη περιουσία. 2,5 δι ευρώ περισσότερα από φέτο σκοπεύει να εισπράξει το δημόσιο το 212 από φόρου στην ακίνητη περιουσία. Πώ δηλαδή. Κλειδί πάντα είναι. Οι δήμοι οι οποίοι υπηρετούν στη ΔΕΗ αυτή θα είναι οι, το κλειδί. Δηλαδή ένα κοινωνικό αγαθό που το έχει ανάγκη πολλοί κόσμος, άρρωστοι, τα έχουμε ξαναπεί. Εκεί με αυτόν τον αυτό το δίμιο και τους υπηρετούντες θα σε εκβιάζει, θα σου πάρει τι. Δεν έχεις άλλο, τι να κάνει Είναι άνθρωποι που δεν έχουν. Τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Ορίστε παρακαλώ. Καλώς ίδιο. Τι χρωστάνε αυτοί φίλε μου, αυτά τα, τα, τα παίρνουν για την πατρίδα, μην είναι 180 μόνο αυτά χρωστάνε αυτοί. Τι χρωστάνε τις άλλα mm. yeah, yeah. τι, Θα σου πω, θα σου πω στον αέρα τι θα κάνουν αυτοί. Σε ευχαριστώ. 180 εκατομμύρια λέει ένα φίλος. Χρωστάνε τα κόμματα και οργανισμοί στη ΔΕΗ. Χρωστάνε φίλε μου. Αυτή είναι η πολιτική του κλέφτη ο, με μόνη, με το, που το μόνο προσόν στη ζωή του είναι μια κομματική ταυτότητα. Χρωστάνε 180, 180... και οι Πασόκοι και οι πασόκοι. Η πλάκα ξέρεις ποια θα είναι. Όταν αυτοί θα αρχίζουν να τρώγονται μεταξύ τους. Αυτοί. Διότι εκεί δεν θα χωράνε πολιτισμοί, πολιτικοί και κουβεντούλες. Εκεί θα φαγκωθούν κανονικά μεταξύ τους. Θα φάνε τις άρκες τους. Και μην νομίζεις ότι αργεί αυτή η ώρα. Έρχεται. Λοιπόν, πού θα τα βρει τώρα ο, ο, ο, ο Ταλέπορος. Που τον εκβιάζεις με το δήμιο που λέγεται ΔΕΗ e. Που Δηλαδή έχει ένα παράδειγμα εδώ ο αναλυτής Μένει ένας άνθρωπος στη Γλυφάδα 4.600 ευρώ το τετραγωνικό Υπολογίζεται με 14 ευρώ το τετραγωνικό Αν η τιμή ζώνης αυξηθεί κατά μόλις 10% Θα ξεπεράσει τα 5.100 ευρώ και το τέλος θα υπολογίζεται με 16 ευρώ. Το ίδιο ισχύει θα ισχύει και σε όλη την Ελλάδα Πού να τα βρει ο άλλος Πού δεν έχει εισοδήματα ρε πουλάκι μου you, my... Κι αν έχει ένας συνταξιούχος εισοδήματα Των 400 ευρώ σύνταξη αυτή τη στιγμή Πού θα τα βρει α... τα, τα επιπλέον που του βάζεις να στα δώσει Ωραία πάρ το, το σπίτι πέταξε τον έξω Τι να το κάνεις στο σπίτι στον κόλλο σου το βάλεις τελικά Πάρ του το σπίτι, πόσα σπίτια θα πάρεις ρε Ρε πουλάκι μου, καταλαβαίνεις ρε άχρηστε, σαπιοκοιλιά, όρθιο ξύγκι που σε λέει κι ο άλλος Δεν έχει, παίρνει 400 ευρώ θα του κόψεις, πόσα θα του κόψεις τα επιπλέον, από πού θα σου τα δώσει να πουλήσει το σπίτι, δεν τα αγοράζει κανένας. Yeah. και αν πουλήσει το σπίτι, πού σου τα σκατά θα κάτσει. Yeah. Με τι νίκη. Απλά είναι αυτά. Yeah. Πέστα στο 76% που είναι ανακοφισμένοι από τον Παπαδήμο και σε αυτούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσουν την είσοδο στη Βουλή των κομμάτων τους, στους Δημοκράτες αριστερούς, στους άλλους αριστερούς, στους έτσι αριστερούς, στους πέρα αριστερούς, τους δόθα αριστερούς, στους από εκεί δημοκράτες, στους πέρα δόθε δημοκράτες κτλπ και τα, και τα Διότι ζωή είναι και ε, αρρωσταίνεις κιόλας Ή κάμνο ο λάθος Δεν είναι όλοι αθάνατοι σαν τους πασοκτζίδες Και τα λαμόγια όλα τα οποία έχουν κονομίσει τους Και δεν βλέπουν μπροστά τους Την τύφλα τους από την εξουσία και από το χρήμα one, one Και λέμε τώρα ότι είσαι άνθρωπος και, και είσαι ασφαλισμένος τι το θέλε η Μύρα, αυτός ήταν ο εκβιασμός από χρόνια, να είσαι ασφαλισμένος στο ΟΓΑ. Τώρα με το νέο προπολογισμό έχεις ρίξει μια ματιά τι συμβαίνει εκεί μέσα για τους ασφαλισμένους. Ή το αφήνει στον ανακουφίσταντα να, να το ψηφίσει μαζί με τα καλά παιδιά εκεί, τους καρατζαφερνέους και τους άλλους. Το έχεις ρίξει καμιά ματιά εκεί στο προπολογισμό τι γίνεται μέσα με τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, του ΙΚΑ. Εδώ μιλάμε τώρα, εντάξει, εκτός ότι δεν έχουμε πενινταρά να πανανάψουμε να κανένα κερί, να μην αρρωστήσουμε. Το πρόβλημα είναι πραγματικά μην αρρωστήσεις και πας σε νοσοκομείο. Άνοιξε να σε πάρει ο διάολος για Ιντερνέδιο και σε ένα πρωί-πρωί. Μετσοτάκης, τι ήθελα και είπα Μετσοτάκης. Δεν πεθαίνει ρε κι αυτό το Έλεγα χτες φαντα... Πρόσεξε Άμα ψοφείς τελικά αυτός Δεν θα υπάρξει λαός να γελάς τόσο πολύ με, με θάνατο Φαντάστη, τι θα κυκλοφορήσει εκείνη τη μέρα Άμα ψοφείς με τσουντάκι. Δεν πεθαίνει αυτός με λόγο Ένα ανοίγει αυτό Τι θελά και θα Μητσοτάκησαι θα ξαναγυρίσουν Λοιπόν, και έχεις εδώ τώρα αριστερούς Τύπου Οπα. Τύπου ψαριανού ας πούμε. Ο οποίος ο άνθρωπος είναι τόσο βαριά αριστερός Πώς γέρνει η βάρκα όταν χέζεσαι αριστερά Που λέμε με και βάρκα γέρνει Αυτός γέρνει δεξιά just jiggle, Το πρόβλημα όλο όπως βλέπεις και εσύ αγαπητέ φίλε Είναι να είναι επικεφαλής μιας υποδουλωμένης Ευρώπης ή Γερμανία Ή δεν το βλέπεις Το βλέπεις και να έχει και τα βρωμόσκυλα εκεί Από πίσω κολίγους Όπως είχε εδώ τους κοκουλοφόρους και τους άλλους Ποιους Κοιους Καλά, τοπικά θα έχει τους ίδιους Έχουν παιδιά και γκόνια κάργα Στην Ευρώπη μιλάμε Να έχει τους Κροάτες ας πούμε Τους Γάλλους γίνανε και Γάλλοι ρε μάλλα Μπαχαλό, μη συγχωρή μη συγχωρή Γάλλοι Κοίτα η Γάλλοι με ζυγανουσί Ναι, ναι Δεν χωράει το σπίτι Λοιπόν, ναι θα είναι οι Γάλλοι Πού Έχει δίκιο απόλυτο Ξέρεις τι βουβραμόσκηλα Αυτή λοιπόν εκεί γλύφω Εντάξει θα είναι Θα είναι καμία Που θα αντλήσει κεφάλαια Διότι ανακύπτει ένα ερώτημα ρε φίλε Κάντε τα αποστέσμωρη Μέρκελ Κάν τα αποστέσμωρη Σαρκοζίου Τους άλλους με τα πόδια σηκωμένα μας βρήκε Αφού παράγεις τσίχλες Σερβιέτες Παράγεις φιστίκια Ποιος θα τα αγοράζει αυτά Ποιος θα τα αγοράζει αυτά Ποιος είναι νέος, νεολαίος Ισπανός, το 50% των νέων στην Ισπανία αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι. Έτσι, έχει μεγαλύτερη ανεργία. Στην Ελλάδα είναι πολλοί άνεργοι. Ποιος θα τα αγοράζει αυτά τα δάκρυα. Την παραγωγή σου. Τι ωραία, θες να τους υποδουλώσεις. Να υποδουλωθούμε, μωρό μου, ο Μερκελέμου. Ωραία. Υποδουλωσές μας, τι θες. Τα χωράφια μας, πάρ τα μωρό μου. Τι θες, τα παπάρια μας, πάρ τα μωρό μου. Τι θες άλλο. Ποδουλωθείτε. Θες να τραγουδάμε και τον εθνικό ύμνο. το τραγουδάνε μια χαρά. Θες να φωνάξουμε και High, πώς το λένε, ζηχάει Τι θες τελικά Θες να φύγουμε εμείς, να έρθουν εδώ οι σου Να φύγουμε Τι θες πουλάκι μου να Τι θες μάνα μου Τι, Τι θες Τι <laughs> θες Αλλά όταν ας πούμε, κοίταξε είσαι σαν εδώ Δηλαδή έχεις τον παπαδί μου Τον Άδων Τον άλλο, πώς το λένε, το εκείνο το μεγάλο Εκεί το μεγάλο το βωρίδι τι φωτύρο μπεμπέσαι να πρέπει να ακούστε μου. Όχ, τι παρακολούνες. Λοιπόν, είσαι ανακοφισμένος. Κυλάει η ζωή σου μια χαρά. Πάρε και τον προεπολογισμό με, με τώρα. Και τώρα... Γιατί σε χώσαν σε αυτή την καρ, ε, Καριόκα, καριόκα, ωραίο γλυκό η ε, Καριώκα. Την Ευρώπη. Γιατί, για να μην παράγει στάρι. Τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε χματάει πει. Και να παίρνει το στάρι που θα κάνουν αυτοί με ποσοστώσεις και τότε του το μέστη, αλλά χαμπτίνς του Γιατί ο άλλος τον κόφτει τώρα, είναι κουβέλης Θα μου το το πρόβλημα Και το πρόβλημα τώρα, ο αυτή τώρα, έχει πρόβλημα το ευρώ. Εσένα, τι σε να έχει πρόβλημα το ευρώ. Δηλαδή, εσύ αν συναλλαγή εδώ με θα σε πείραζε Και το παιδί σου είχε υγεία ε, Είχες υγεία Παιδεία Θα σε πείραζε δηλαδή αν, αν δεν είχες το ευρώ Και είχες λαχανίδες αντί για νόμισμα Όχι ε; Εσένα δεν θα πειράζει Το μεγαλύτερο ποσοστό θανάσιμου των Ελλήνων Πάνω από 80% όπω διάβασε στην έρευνα Δεν κάνει χωρίς το ευρώ Γι' αυτό ορίεται και ο αριστερός ψαριανός Ποιο <Τι> αριστερός τα σπρίτς, να σφάγαν τη ζωή με τα σπρίτς και τα δεκαετή ομόλογα και οι αγορές πως θα ξυπνήσουν οι αγορές night, και δεν είναι να πας σε νοσοκομείο το παιδί σου δεν έχει βιβλία το παιδί σου το ξεφτυλίζουνε και σε να σε βαράνε πάντα για μια μερίδα μιλάμε έτσι για να δούμε θα ανοίξει αυτό εδώ με το μετσοτάκι λοιπόν κοίτα να δεις τώρα τι ο προπολογισμό λοιπόν που θα ψηφίσεις <σχελίδι> με νύχια και με δόντια που θα τον περάσουν εκεί μαζί με τον ανακοφισμένο <σχελίδι> Περίπου 9 εκατομμύρια Έλληνες Μα ακούς τώρα Θέλω να με προσέξω να σου λέω <σχελίδι> Να με κοιτάς στα μάτια <σχελίδι> Και έχει και ωραία μάτια <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> Βρίσκονται στον αέρα Περίπου 9 εκατομμύρια Έλληνες Γιατί πρόσεξε <σχελί> Αυτή είναι ενταγμένη το ΕΟΠΙΗ Τι είναι ο Τι είναι ο Από εκεί λαμβάνουν υγεία υγείας Και καθώς ο προϋπολογισμός Του 2012 περιλαμβάνει δραματικές Περικοπές στα ταμεία Από που χρηματοδοτείται ο φορέας Αυτός ο ΕΟΠΙΗ Τι πουτσι Κατάλαβε; Παρακαλώ Α, μπράβο Μπράβο, συγχαρητήρια Ευχαριστώ πολύ Είναι ο ενιαίος οργανισμός πρωτοβάθμιας υπηρεσίας υγείας Εκεί πάνε όλοι οι ασφαλισμένοι Τώρα μου εδώ τώρα τηλεακροατής Κοίταξε να δεις κάτι τώρα Η μείωση κρατικής χρηματοδότηση για το ΙΚΑ φέτος φτάνει στο 42% Στον ΟΓΑ 24% Συνεπώ, τι σημαίνει αυτό that... Πας επειδή ο Θεός είναι φιλέσπραχνος και ξέρει ότι δεν έχεις Πας χωρίς κεράκι that... Την πέφτει στα 4 με το το lifestyle Και λες βόηθα Παναγιά μου that... Κατάλαβες <Συμή> Θα είσαι όμως ανακοφισμένο <Συμή> Ρε το Μετσοτάγι ρε <Συμή> Έχει γούσει να πεθάνει σήμερα η <Συμή> <Υπάρχει, Συμή> Λάμψη, <Λε, μπορείστε. Συμή> Ναι. Να μια χαρά. Αναγκοφισμένο. Απλό σου είναι το Α. 42% μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Έκανε κάτι σε ένας φίλος του και λέει πρόσεξε. Ε, αν Ίσουν στον ασφαλιστικό φορέα Και έπρεπε να κάνεις μια χημειοθεραπεία Ας πούμε Η οποία κάνει 45-50 χιλιάρικα ευρώ Τώρα θα πρέπει να πληρώσεις Τα 25-30 από τη τσέπη σου Ενώ πριν δεν πλερώνεις Γιατί τα έχεις πληρώσει κατά τη διάρκεια της ζωής σου Αυτή η ζωή που ζούς Ίσουν στο ταμείο κατάλαβες Κατάλαβες Μια εγχείρηση δηλαδή χοντρικά Η οποία στίχιζε 100.000 ευρώ Και τι πληρώνει το ταμείο γιατί εσύ δούλευες σου κράταγαν κάθε μήνα τώρα πρέπει γύρω στα 65.000 ευρώ 60.000 ευρώ να τα πληρώσω με τσέπη ωραία η Ουγγαρία η Ουγγαρία πάει πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η Ουγγαρία τους φώνα φώναξε και τα παιδιά και τους λέει γιατί εδώ να πούμε γιατί δεν, δεν, δεν, δεν την βγάζουμε Θέλουμε να δεν όπω οι Έλληνες Και δεν δεν δεν δεν δεν δεν Λοιπόν δεν δεν δεν να χάσουν το σπίτι δεν δεν επόμενο μήνα γιατί δεν θα κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο, σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτ. Around, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Είναι υπό τη συνεχή απειλή κατάσχεσης και γιατί έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ ενίκια στη Βρετανία. Έγινε hey, Δηλαδή είπαμε να φτιάξουμε το σταθμό μουσικό. Μουσικό. Θα κάνουμε και Τέτοιες εκπομπές. Yeah. εκπομπές. Yeah. Καλημέρα yeah. στον Ξανθό Άγγελο από τη Ζαβάκα. Yeah. Ο Μαύρος Καβαλάρης με το Fiat Punto yeah. χαρίζει yeah. στην κοπέλα με το Move Extension yeah. από την Κυρικολού. Yeah. Yeah. Καλύτερα Μια χαρά, πιστεύω, λοιπόν θα πάρουν τα σπίτια των Βρετανών Τα στοιχεία είναι σοκ κυρία μου και κυριέ μου Στη Βρετανία όχι στην Ελλάδα Τα στοιχεία είναι μια χαρά Γι' αυτό πάει η προοπολογισμό σφαίρα Λοιπόν Το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους θα, ε, Κατασχέθηκαν 19.000 ε, κατοικίες Πάνε bye bye Bye bye life Πάνε κατοικίες τα κάνουν t'as donné sous hales puis enfochouse donne Αφού άρχι, άρχισε και ανησυχεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εγκληματιών wow. για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ετοιμάσου μεγάλε Σου έρχεται μεγάλε Να σου κόψουν το πετρέλαιο mm -hmm. Το πετρέλαιο mm -hmm. Όχι σένα στο σπίτι εσύ δεν θα βάλεις όντως ή άλλο Λέμε τώρα πως θα έχει να κινηθεί τέσσερα ή μπιτέσσερα Η η μίτς mm -hmm. Πάει το πετρέλαιο mm -hmm. Εφόσον λοιπόν ανησυχεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Μάλιστα ο Γενικό ανησυχεί βαθύτατα. Τι όνειρο Ιράν, όπως Τι Ο Τι όνειρο το Ιράν, ο Γραμματέα. Και όπως είπαμε και στην αρχή, το πρόβλημα εδώ είναι στην Ελλάδα. Πώς θα πάει σε εκλογές του Πασόκ. Θα πάει με το Γιώργο. Θα πάει χωρίς τον Γιώργο. Θα πάει με πολλά πασοκ, Πασοκοκάκια. Πασοκοκάκια κομματάκια. Θα πάει ενωμένο. Ποια καινούργια κόμματα. Το πιέζουν το Γιώργο Να πάρει μια απόφαση Τι θα γίνει ρε Γιώργο ε, αλητε... Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή Στο Πασόκ Μουσική Μουσική Κορυφαία στελέχη Αν ακούς κορυφαία στελέχη στο Πασόκ Το μυαλό σου ξέρεις που πάει Στο Μάικ Χαμάρ Μάικ Χαμάρ χρυσοχοίδε Χάρι Πότερ καστανίδε Μιλάμε για μαϊκή, βαριά στελέχη τώρα Βαρύ μέταλλο Ακόμα καλύτερα Τη δίμητρα και ένα άλλο, παιδιά Να πάει με τη Δήμητρα, συμπείωνα Γιατί η Δήμητρα, δεν είναι εκεί η Δήμητρα Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει η για τον Παστό Τώρα, ο Αγγούση μια για τέτοια στελέχη. Βαριά στελέτη. Mm. Τώρα, υπάρχουν μερικοί δύναμοι. Ε, δύναμοι. Yeah, δύναμοι. Υπάρχουν μερικοί δήμαρχοι οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτή την ιστορία με το χαράτσι τη ΔΕΗ. Το χαράτσι, δηλαδή που καλούνται οι δήμοι τη ΔΕΗ να εισπράξουν. Και η Τρόικα. Βάζει διάφορα κόλπα <ΤΡΙ> Τα μάθανε φυσικά και τα μάθανε Είναι το... τα μαθαίνουν κλάνη γάτα στο οικόπεδο Και το μαθαίνουν για πολλούς ο <ΤΡΙ> Μάλιστα είχαμε και μια απόφαση στο μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας Που απαγόρευσε την ε... <ΤΡΙ> Διακοπή ρεύματος σε περίπτωση λάθους έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Παπαδήμου αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία καταλογισμού πειθαρχικών ευθυνών κατά δημάρχων που πρωτοστατούν στην άρνηση εφαρμογής του μέτρου Διότι λέει αυτή η δήμαρχη, οι κακοί, παρεμβαίνουν ομάς στη λειτουργία της δικαιοσύνης και προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν, εμάς τους τροικανούς δηλαδή τι να κάνουμε Εντάξει, αγριεύει και ο και Θα γρίεψει πώ θα πάει Και τι θα κάνουν τώρα ε, Χιλιάδες ανθρώπων Οι οποίοι, σου είπα απλό παράδειγμα ρε Σπουδαγμένε Σου είπα απλό παράδειγμα Δηλαδή έχεις αυτή τη στιγμή ένας συνταξιούχο Πάρα αυτή την περίπτωση Και τον καλείς να πληρώσει, να πληρώσει επιπλέον Από πού δεν έχει άλλα εισοδήματα μιλάμε Δεν το καταλαβαίνει. Να σου μιλήσω στη γλώσσα σου Δεν έχει νόημα λέει και δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της διοίκησης της ΔΕΗ Με δημάρχος της Αθήνας για το τέλος ακινήτων που είχε προγραμματιστεί για αύριο μια συναξή Έτσι η ΔΕΗ λοιπόν όπως λέει η ίδια υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως όσα προβλέπονται για το τέλος ακινήτων που ψηφίστηκε με τον νόμο από την πολιτεία οι νόμοι είναι αυθαίρετοι κανονισμοί της πολιτείας Όπως είχε πει και ένας παλιός παπούλης Ο Αντιφόντας Αυθαίρετοι κανονισμοί Και ειδικά όταν ένας λαός δεν κουνιέται, Οι αυθαίρετοι κανονισμοί γίνονται και στο λαιμό του Έτσι λοιπόν λένε στη ΔΕΗ Η ΔΕΗ υλοποιεί αποφάσεις της πολιτείας Και καλά κοίταξε και τα ΜΑΤ αποφάσεις της πολιτείας και βαράν τον κόσμο και οι Δήμοι που κατεβάζουν το του τσεκούρι εκεί αποφάσει του παρακαλώ <Κι> <Κι> <Κι> Ωραίο Ωραίο, ευχαριστώ Ευχαριστώ Ευχαριστώ, Ένας... Λεσημιώνει εδώ ένας φίλος μας, είπε για ένας αρχαίος ότι οι νόμοι είναι σαν τον ιστό της αράχνης, πιάνει μόνο τα μικρά έντομα, τα μεγάλα βουκ περνάνε και φτιάχνουν τεράστια τρύπα. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ νύπτει τα σχήρας της και λέει αν έχετε παράπονα να πάτε στην πολιτεία. Αυτοί ανήκουν σε άλλο κράτος, σε άλλη πολιτεία. Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος Κερατσινίου αποφάσισε να καταλάβει Το υποκατάστημα της ΔΕΗ μαζί με τους Συμπολίτες του εκεί πέρα Αντιδρώντας του Χαράτσι που καλούνται να πληρώσουν Πήγαν love... λοιπόν και κατέλαβαν Τα, τα γραφεία Τέλος πάντων oh, Κάνουν κάποιες κινήσεις οι άνθρωποι Έστω και συμβολικές yeah. τι να κάνουν Δεν τους έχει απομείνει τίποτα άλλο πια Είναι λίγοι τελικά από ό,τι φαίνεται Και στην Πάτρα κατέλαβαν το κτίριο της ΔΕΗ. Στην Πάτρα κατέλαβαν το κτίριο της ΔΕΗ εκεί συμβολικά. Έχουν και ένα πανό, δεν πληρώνουν με τα χαράτσια τους. Να φύγουν τώρα κυβέρνηση και τρόικα, λένε στην Πάτρα. Ένα πανό εκεί το, το βάλαν στην είσοδο των γραφείων της ΔΕΗ. Εν με τω μεταξύ η ΔΕΗ εκεί στην Πάτρα να Αποκοπής ρεύματος σε όσους καταναλωτές δεν πλήρωσαν το τέλος ακινήτων. Yeah, well. Αυτό το κάνουν μέχρι να οριστικοποιηθούν οι αλλαγές που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Μπεμπεζενής, ο σπουδαγμένος άνθρωπος, για τους οικονομικά αδύνατους. Μάλιστα, σωστό. Πολύ σωστή παράδειγμα. Πρέπει να είσαι λάθος, λέει ένα φίλος, για να επιβιώνεις αυτή τη χώρα. Γιατί τελικά ο, σε όλα λάθος κάνουν, στου λογαριασμού σε όλα. Αυτά τα λάθη, γιατί πολλά λάθη ρε παιδε, Και τα λάθη όλα είναι προς τα πάνω. Προς τα κάτω δεν είναι κανένα λάθος. Θα δει να πει ένας που έχει χίλια τετραγωνικά σπίτια, να το χρεώσουν 20 τετραγωνικά. Δεν κάνουν τέτοια λαθάκι. Το θέμα ρε παιδιά είναι ότι εσείς, εσείς ως υπάλληλοι αυτών των καταστάσεων δε, τίποτα δεν έρχεται σε εσάς τίποτα είστε παιδιά θάνατα εσείς, τον πόρτα σε παρακαλώ δεν έχεις λίσει τον τα τον κάλω να <Το> λοιπόν, έλα <Το> λοιπόν, ε, θα θάνατοι εσείς <Το> εσείς που εργάζεστε σε αυτές τις υπηρεσίες και κάνετε αυτά τα λάθη δεν σε άλλη χώρα ζείτε Παρακαλώ, καλώς του γιά σου, κατ' ατράμου, γιά σου, τι κάνεις. Ένα <στονίτρια> Πήγε, α σε παρακαλώ πάρα πολύ Τώρα πάλι, τώρα κοιμάμαι ήσυχος. Πήγε το Πήγε ο Τζεβίτ, ο Καλά, ο Ερντογάν ο Αου, πώς τον είναι Ο ο Γιούλ Πώς τον είναι, πάει ο Γιούλ Πάει, ναι, ναι, Α, τότε, εντάξει, τότε Έγινε πάλι κάτι. Έγινε, έγινε, να μην πειράζουμε τους διότι σήμερα, σε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρα, ε, θα αποφασίσουμε πώς θα πάνε την δημοκρατία στη Συρία. <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> Άρε Συρία, τι του Χριστοβράδερε, σαν τον Κόρτσο και εσύ, <ΣΣΣΣ> Γιατί ε, ήθελα εγώ εκεί παμετσοντάκης. Καλά, πάμε. <ΣΣΣ> κάτσε καλά, τουλάχιστον, κάτσε καλά. <ΣΣΣ> Ορίστε, παρακαλώ. Α, επίτηδες το κάνω, μα τι να πω Συγγνώμη Τι να πω, αδερφέ μου Α, γινόταν τέτοιο πράγμα, ε Α, πουλάκι μου, κάτσε γιατί να το πω Με πως είναι κι άλλος, κάτσε, ευχαριστώ Λέει εδώ ένας φίλος Το χαράτσι της ΔΕΗ Για το χαράτσι της ΔΕΗ Δεν φταίει λέει <συγνώσμα> Οι άνθρωποι εκεί Τόσα χρόνια λέει η Δήμη Βάζανε παραπάνω τετραγωνικά Για να εισπράτουνε μεγαλύτερα δημοτικά τέλη <συγνώσμα> Α, ε, <συγνώσμα> Λάθε δεν είπαμε Είναι στα λάθη μέσα <συγνώσμα> Ρε τι έχουμε πάθη ρε παιδί Ρε τι ορίστε. Το θέμα λοιπόν σημειώνει εδώ ένας άλλος φίλος τηλεάκροα της ε, πέρα από τα λάθη τα οποία κάνουν σκεμένα ή όχι οι ελληναράδες για να εσπράττουν πάντα περισσότερα λεφτά είναι ότι το χαράτσι είναι παράνομο ή ένα τετραγωνικά είναι ή 500 εκατομμύρια τετραγωνικά είναι παράνομο τι λέει τώρα η γενόπδεΐ πρόσεξε τώρα Συνεχίζεται η κατάληψη στο κέντρο έκδοσης εντολών διακοπής ρεύματος Ποιος την κάνει, την έκανε Ακαλά, ακαλά Νάτος ο δικός μου Μουσική οι, οι συνδικάλες της ΔΕΗς, ξέρετε, κύριος εκεί, ο Βλάξ Πώς τον λένε, μωρέ, Φωτόπουλο και λοιπά Κάνε, άσε ρε, ρε, δεν είναι γελί τώρα. Γελί, ρε, ρε γελί η γελί της ζωής μας τι να κάνουμε τώρα, χρόνια τώρα Ορίστε παρακαλώ Γιατί κάνω Για να μην τους πάρουν το κτίριο Απ' τους Ααα, μην, μην μπουν μέσα και τους, και τους βαρέσουν μάλιστα. Mm -hmm. Αυτά είναι αντρεϊκά κόλπα, παλιά ναι, ε, ναι, ναι Επικοινωνία Μάλιστα, Σωστό, ευχαριστώ Προστατεύουν το κτίριο λέει ένας φίλος μην και μπήκα ένας αγαναχτισμένος ανθρωπάκος μέσα Και του θα κάνει λαμπόγιαλο Εντάξει, τα έχουμε, έχουμε φάει στη μάπα Αλλά το θέμα είπαμε για αυτούς είναι πως θα κατέβει το Πασόκ Στις εκλογές Οι εκλογές είναι για την για τη πολύχρωμη νέα βουλή ο, ο, ο φίλος μας, ο Καρατζαφέρνης Μπορεί δει μπουμπούκι Γι' αυτό θα κάνει τα πάντα λέει για την έκτη δόση τα πάντα αυτός είναι καλά τώρα, yeah. Έλα, τώρα. Yeah. θα κάνει τα πάντα λέει, τα πάντα, τα πάντα τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα βάλτε στο μυαλό σας εσείς τα πάντα διότι yeah. δεν παίρνετε παράδειγμα ρε παιδί μου εκεί από την Αραβική Άνοιξη yeah. που είχε τιμήσει εδώ και ο, ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικούς Διεθνούς τους μπλογκεράδες που σηκώσαν επανάσταση εκεί με τα Twitter και τα facebook καινούργιες ταραχές στη πλατεία Ταχρύρ πάνω από 900 τραυματίες και 12 νεκροί αυτή η Αραβική Άνοιξη τελικά ρε παιδί μου τι πράμα και αυτή η Αραβική Άνοιξη κι αυτοί οι ταλέποροι όπως και οι άλλοι που βγαίνουν εκεί και κάνουν στη Λιβύη πανηγυρίζουν ότι τελικά τους έφεραν τη δημοκρατία Δημοκρατία εδώ, δημοκρατία εκεί Πού είναι η δημοκρατία Στο ανοιχμένο σου κεφάλι Και στους νεκρούς Ουσιαστικά λοιπόν Ετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση Γιατί γιατί ορίστε maybe, maybe, maybe <coughs> Τον ανοίξαμε Άνοιξτον, Άνοιξη, γιατί δεν αντέχουν <laughs> Πραγματικά τους τον άνοιξαν Λέει Θυμάζονται για τη Συρία τώρα, δεν ακούω. Άνοιξη, άνοιξη γιατί δεν αντέχουν Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση Λοιπόν, ετοιμάζεται Είναι η υπογραφή συμφωνίας Στα πρώτα στάδια της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης Στην οποία προχωρά σήμερα η Ρωσία Η Λευκορωσία και το Καζακστάν είναι ένα σχέδιο του Πούτιν με στόχο τη στενότερη συνεργασία των χωρών της πρώην Σοβιτικής Ένωσης. Το θέμα... Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν. Αλήθεια ρε του το Καζακστάν πώς ζουν χωρίς ευρώ αυτήν. Πώς γίνεται να ζουν χωρίς ευρώ αυτήν. Wow. Εν του μεταξύ για να καταλάβεις ότι το πρόβλημα της uh, παπαργιάς δεν είναι αμυγός ελληνικό Οι Ιταλοί που λησάξανε να διώξουν το σύντροφο Καβαλιέρε Έχουν κάνει ρεκόρ δημοτικότητας σε γκάλωψη για τον Μόντι Για την κυβέρνηση του Μόντι Πάνω από 80% των Ιταλών εκφράζει θετική γνώμη Έκαναν δημοσκόπηση και θέλουν οι άνθρωποι Μόντι Διώξαν τον κακό Καβαλιέρε και φέραν τον καλό Μόντι, τον καλό τραπεζίτη. Είδε τελικά. Σηκώνει το θέλει ο οργανισμό μα get... τον το τραπεζίτη. Και εντωμεταξύ όλα πάνε καλά για τη... την Αγγέλα. Yeah. Στην Ισπανία βγήκε ο θαυμαστή τη, ο πώ τον λένε, μωρέ, ο αυτός ο, ο Μαριάνο Ο Ραχώη, Τι είναι αυτός Ο Βριός είναι Ο Μαριάνο Ραχώη ραχόη. Κάτι έγινε α? Καλά ήθελα εγώ τι ήθελα Και είπα με Τσοτάκης πρωί, πρωί, πρωί. Ρώσοι είναι το μαστίσιο Μάλιστα Αφού Αυτό το θέλω δεν είναι Όταν τους είχε διώξει η Σαβέλα λέει, τόσο αν την ανακαταλήξει Σαλονίκη, είχε κρυφτεί εκεί Τέλος πάντων ο Μαρίανο Μαρίανο, ο Ραχόι Σαν Βρέος ακούγεται Τέλος πάντων θα μου πείσω όλοι οι Εβραίοι είμαστε, δεν έχεις μαζί. <laughs> Μπαμπάσα Αβραάμ να είναι καλά ο παππούς μα. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, βγήκε εκεί αυτός. Είναι δεξιούλη το παιδί να δούμε. Αφού είδαν προκοπή με τους σοσιαλιστέ οι Ισπανί, βγάλαν το... Αυτός είναι θαυμαστή της Μέρκελ Λέει εδώ, ώρες, πιστολέ τι έχει στείλει. Αυτός κοιμάτερα και πετάγεται στον ύπνο του <laughs> την ερωτική διάθεση. Για σου ρε Μέρκελε. Ποιος είναι ο Υπονάβαρχος. Μπώμενε κακό, big boys Τι είναι αυτό Ο Πόρσε I'm λέει Υπονάβαρχος. Λογαριασμή στην ευρετία Γεια σου Ιππονάβαρχε, ορίστε Α, yeah, ah, ναι, ναι. Foxy, mm -hmm. με me Δημοκρατία με πει μεγάλα Τέσσερα καλά, τέσσερα καλά. Α, βγαίνουν λέει οι τραπεζίτες να φέρουν τη δημοκρατία. Τι δημοκρατία, ναι. Λοιπόν, τρία κεντρικά πρόσωπα της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης εισαγωγής και διακίνησης λαθρέων τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελληνικές αρχές. Έλα. Οι δημο... αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος λένε ότι η... η ζημιά αποδασμούς και φόρους ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Έλα. Ο υπονάβαρχος λοιπόν ο υπονα... Ένας ήταν ο ο άλλο τι ήτανε ο υπαρχηγό. Και τι είναι αυτά Για πε να για... κάτσε να δούμε. Ο υπονάβαρχο, κάτσε τουλάχιστον, μην πατήσει τίποτα πάλι. Λοιπόν, ο υπονάβαρχο εξαιτία τη ιδιαίτερα υψηλή θέση του στην ιεραρχία του λιμενικού σώματο. Ναι Εντάχθηκε σε αυτό το κόλπο Και με τις κινήσεις των πλωτών Μέσων του λιμενικού προκειμένου να αποφεύγεται Ο εντοπισμό των ο, Έμφωρτων με τσιγάρα πλοίων Έκανε τα κόλπα του <ΣΣ1> Οπα, ο υπονάβαρχος <ΣΣ1> Και τω μεταξύ λέει, Ζούσανε μέσα στη χλίδα αυτή Και να πόρσε Και να. Παρακαλώ Πόλο Α Ε ναι, εντάξει Αλλά αν δεν ήταν ο υπονάβαρχος Θα τον τσιμπάγανε το πλήρωμα Α, α ήταν αυτό που είπε Στις προάλλες Να μην πηγαίνουν άδεια τα πλοία α, <coughs> Σωστό ευχαριστώ Σωστό, να αποδικαιώνει το φίλος μας Πήγαιναν λέει να δούνε για τους Και κάνανε τράμπα να μην πηγαίνουν άδεια τα πλοία Τι να κάνουμε ρε παιδιά Χαμός με το... Από η αρχηγή με τα κρυβά γούστα εδώ Τι πόρσε, τι γκόμενε τι κακόνα. Αγόραζαν με μετρητά τεράστιες παρτίδες τσιγάρων Από την Κύπρο, Αίγυπτο και Τουρκία και μέσω λαθρεμπορικών πλοίων οι ή λαυνομένων πάντοτε πάντοτε βέβαια με ξένη σημαία τα μετέφεραν στη, από την περιοχή της Αμοχώσου στα κατεχόμενα της Κύπρου εκεί σε ερημικές παραλίες τα μεταφόρτωναν και τα φέρναν σε ερημικές άλλες παραλίες της Πελοποννήσου ειδικά και που λες παρακαλώ Κανένα δεν πήρε. Αυτό που είπε ο το Φίλο του πήρε. Να, μάλιστα. Τι να κάνουμε. Κα, Κανένα δεν πήρε είδηση. Να. Λοιπόν, τώρα είδηση πήραν πάρα πολλοί. Οι οποίοι πάνε τα παιδιά του σε ορφανοτροφείο και λένε κρατήστε ρε παιδιά το παιδί. Να μέχρι να βρω δουλειά. Άνεργη γυναίκα που τη έκοψαν το ρεύμα. Ζήτησε να πάρουν το παιδί της για να μην πεθάνει από το κρύο. Μάλιστα, Είναι, γίνονται επεισόδια που σοκάρουν στα εισαγγελικά γραφεία, αλλά χαμπάρε δεν παίρνουμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Επίσης, άλλοι γονείς δίνουν τα παιδιά τους στα παιδικά χωριά σώσ, Τα πηγαίνουν εκεί στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δηλαδή ενώ πριν πήγαιναν πολλοί αλοδαποί Τώρα το 80% που πηγαίνουν τα παιδιά είναι Έλληνες Μάλιστα Προκειμένου να μην αναγκαστούν να τα δώσουν για υιοθεσία Πάνε εκεί τα παιδιά για να βρουν δουλειά Να μπορέσουν μετά να τα πάρουν Είναι συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν Αλλά επειδή είναι ανακοφισμένη η κοινωνία με αυτή την κυβέρνηση Δεν δίνει καμία σημασία σε αυτά τα... Τα γεγονότα και καταλαβαίνετε, ταίδατε που σα έλεγα. Έλεγα στους δημόσιους υπάλλους μην ανησυχείτε Όλα μπαρούφες μαρούφ, είναι Δεν πρόκειται να πειράξουν κανέναν Χωρίστε λοιπόν Το κόλπο της εφεδρίας Ήτανε Χοντρό Δεν σας πειράζει κανένας Κανένας δεν θα υπαχθεί στην εργασιακή εφεδρία αν μέχρι το τέλος του 2013, φέξε μου και γλίστρισα δηλαδή Δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για να πάρει πλήρη σύνταξη Είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα άστον τον μωρέ τον ιδιωτικό τομέα τώρα πλάκα μας κάνει oh, Με πλήρη σύνταξη λοιπόν στην εφεδρεία Με πλήρη σύνταξη so Κανένας δεν θα υπαχθεί στην εργασιακή εφεδρεία Όπως είπαμε αν δεν συμπληρώσει μέχρι τότε είπε το κουτρουμάνι, το κουτρουμάνι. εξήγησε βέβαια ότι οι ασφαλισμένοι του δημοσίου πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 2-10 τα 33 χρόνια υπηρεσία, συνταξιοδοτούνται στα 35 ανεξαρτήτου ωρίου ηλικίας κατάλαβες άλλος για να πάρει σύνταξη ενώ έχει τα ένσημα ας πούμε δεν μπορεί να την πάρει στα 57, 58, 60 πρέπει να πάει 67 τι να κάνουμε παρακαλώ δεν άκουσα, δεν άκουσα <laughs> <laughs> Ναι, ναι, ναι, ναι. Σταύρωσαν τον Χριστό στα 33 Αυτούς τους σταυρώνουν με τη σύνταξη Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα I... Δεν γίνεται καλά στις... Με τίποτα Αυτά τα κόλπα λοιπόν κάνουν Για να διατηρήσουν ένα στρατό εκατομμυρίων ανεγκέφαλων και οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το διπλανό της με τίποτα, για την κοινωνία με τίποτα, για το παιδί τους δηλαδή. Αυτό τον ατέλειωτο στρατό θα χρησιμοποιήσουν τα πάντα. Θα κάνουν τα πάντα. Και φυσικά δεν δίνουν σημασία στι 100 περίπου 200.000 Έλληνε που του σύρανε, τους σύρανε κυριολεκτικά στην εξαθλίωση. Γιατί το μόνο λάθο που κάνανε ήταν να δουλεύουν και να μην ενταχθούν στα κόμματα του. Κυρία μου, κύριε μου, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνό. Τούλα, γιατί θα ακολουθήσει το βλέμμα του Θανάσσα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, τι έξυπνε παρατηρήσει, για την ακρόαση πάνω απ' όλα. Να είσαστε όλοι καλά πάντα. γιά και χαρά σα. FM STEAL.